Καθιστός διαλογισμός Ξεκινάμε βρίσκοντας μια άνετη θέση είτε σε μια καρέκλα είτε καθισμένο ο κλαδόν στο πάτωμα παίρνοντα την πρόθεσή μας για λίγο να παρατηρήσουμε και γνωρίσουμε τα πράγματα όπως είναι Καθόμαστε με την πλάτη σε όρθια θέση το κορμό να ξεδιπλώνεται προς τα πάνω η σπονδυλική στήλη ευθεία. το κάθισμα είναι σταθερό και τα πόδια κουμπούν καλά στο έδαφος αν είμαστε στην καρέκλα ή αν είμαστε ο κλαδόν και τα δύο γόνατα κουμπούν και αυτά στο έδαφος Τα χέρια κουπούν πάνω στους μυρούς. Το κεφάλι σταθερό, χωρίς να γίνει μπροστά ή πίσω. Και από αυτή τη θέση φέρνουμε την προσοχή σε ολόκληρο το σώμα όπως είναι τώρα. Έχοντας την αίσθηση όλου του σώματος, όπως κάθεται αυτή τη στιγμή, στη στάση που έχουμε επιλέξει. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Απλά να παρατηρήσουμε τα πράγματα όπως είναι και να νιώσουμε το σώμα. Ίσως η προσοχή πηγαίνει στα σημεία της πίεσης, της επαφής με το έδαφος ή την καρέκλα. Ή έχουμε μια συνολική αίσθηση όλου του σώματος αυτή τη στιγμή. Ίσως υπάρχουν συγκεκριμένες αισθήσει στο σώμα που τραβούν την προσοχή μας αυτή τη στιγμή. Ίσως αίσθηση της θερμοκρασίας σε κάποια σημεία. Κάποιος πόνος ή δυσκολία που μα ταλαιπωρεί αυτή τη στιγμή. Η αίσθηση χώρου και χαλάρωσης. εστιάζοντας όλη την προσοχή σε αυτό το σώμα. καθώς επιτρέπουμε στη βαρύτητα να κάνει αυτό που κάνει και το σώμα απλά να στηρίζεται από την καρέκλα ή το έδαφος. Και από τις αισθήσει στο σώμα, φαίνοντας τώρα την προσοχή μας στην αναπνοή. Την αναπνοή που συνέβαινε, ακόμη και όταν εστιάζαμε στο σώμα. Νιώθοντας τη ροή του αέρα, καθώς μπαίνει και βγαίνει από το σώμα. Μπορεί να είναι ρηχή ή πιο κοφτή η πιο κοφτη αναπνοη Να γίνεται γρήγορα ή αργά. Όπως και να είναι, είναι η αναπνοή τώρα. Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τίποτα. Αναπνέουμε και γνωρίζουμε το ότι αναπνέουμε. νιώθοντας τις αισθήσεις μέσα στο σώμα από τον αέρα που παίρνει και βγαίνει καθώς εισπνέουμε και εκπνέουμε χωρί τίποτα περισσότερο. Γνωρίζοντα κάθε μία μοναδική αναπνοή Δεν ακολουθούμε τη σκέψη της αναπνοής ή την ιδέα το ότι αναπνέουμε, αλλά νιώθουμε την αίσθηση μέσα στο σώμα. Αυτή είναι μια τι αίσθηση ότι είμαστε ζωντανοί αυτή τη στιγμή και η αναπνοή συμβαίνει, χωρίς να χρειάζεται εμείς να κάνουμε τίποτα. Απλά το γνωρίζουμε. Και από την αναπνοή τώρα μπορούμε να φέρουμε την προσοχή μας στους ήχους που υπάρχουν. Είχε από το δικό μας σώμα... ή από την αίθουσα μεσα στην οποία βρισκόμαστε. Ή έξω από αυτήν, η πιο μακριά από μας. Και γνωρίζουμε τους ήχους για αυτό που είναι. Είναι απλά ήχοι. Είναι συμβάντα στο πεδίο της επίγνωσής μας που έχουμε τη δυνατότητα να τα αναγνωρίσουμε. Και ίσως κάτι να παρατηρήσουμε γι' αυτά. Να μάθουμε κάτι για την ποιότητά τους. Κάποια χαρακτηριστικά τους. Μπορεί για παράδειγμα να δούμε αν έρχονται από μακριά ή από κοντά την υφή και την ποιότητα του ήχου, αν είναι δυνατοί ή πιο ήπιοι, αν είναι ήχοι που επαναλαμβάνονται ή συμβαίνουν μόνο μια φορά, αν είναι ήχοι γνώριμοι ή καινούργοι, νορίζοντας τους ήχους για αυτό που είναι, χωρίς να αλλάζουμε τίποτα, χωρίς κριτική, είναι απλά ήχοι. Οι ήχοι έρχονται και φεύγουν. Δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε. Μπορούμε όμως να τους γνωρίσουμε και να παραμείνουμε Και από τους ήχου μπορούμε να φέρουμε την προσοχή μας τώρα σε σκέψεις που μπορεί να υπάρχουν. Τι γίνεται στο νου. Και ίσως μπορούμε να παρατηρήσουμε αυτές τις σκέψεις σαν είναι και αυτές συμβάντα στο πεδίο της επίγνωσής μας. Μια διεργασία του νου. Και να τις γνωρίσουμε και αυτές για αυτό που είναι. Είναι απλά σκέψεις. Και ίσως μπορούμε να μάθουμε κάτι για αυτές. Αν είναι γνώριμες ή καινούργιες. Αν είναι σκέψεις από το παρελθόν, ή το μέλλον, ή το παρόν. Αν είναι δυσάρεστε, ευχάριστες, ουδέτερες. Μπορεί να παρατηρήσουμε αν οι σκέψεις επαναλαμβάνονται ή αν είναι μοναδικές. Αν είναι γνώριμες ή κι αυτές καινούριες. Καθώς λοιπόν μένουμε σε αυτή τη θέση, μπορούμε να γνωρίσουμε αυτές τις σκέψεις για αυτό που είναι. Χωρίς να θέλουμε να τις αλλάξουμε, να τις κάνουμε, να γίνουν κάτι διαφορετικό. Χωρίς καμία κριτική. Απλά γνωρίζουμε τις σκέψεις που έρχονται και φεύγουν. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και με τα συναισθήματα, που μπορεί να συνδέονται με τις σκέψεις αυτές ή μπορεί και όχι. Έτσι καθώς αναδύονται λοιπόν, μπορούμε να τα γνωρίσουμε. Είναι και αυτά συμβάντα. Κάτι που συμβαίνει στο πεδίο της επίγνωσή μας και έχουμε την ευκαιρία να το γνωρίσουμε, να το αντιληφθούμε και να μάθουμε κάτι γι' αυτό. Μένοντας και γνωρίζοντας τα συναισθήματα. Μένοντας και γνωρίζοντας τις σκέψεις. Επιτρέποντας στα πράγματα να είναι όπως είναι. Και τώρα για λίγο μπορούμε να παραμείνουμε, χωρίς να επιλέγουμε συνειδητά το που θα εστιάσουμε την προσοχή μας. Μένουμε ανοιχτοί για να παρατηρήσουμε οτιδήποτε θα προκύψει κατά τη διάρκεια αυτής της πρακτικής. Τη μία στιγμή μπορεί η προσοχή να πάει στην αίσθηση μέσα στο σώμα, σε κάποιο σημείο που ίσως μας δυσκολεύει αυτή τη στιγμή. Ίσως κάποιος πόνος. Την άλλη στιγμή μπορεί να είναι κάποιος ήχος από ένα αυτοκίνητο που περνά από μακριά και να γνωρίσουμε αυτό τον ήχο πως είναι. Την επόμενη στιγμή μπορεί να γεννηθεί μια σκέψη και θα γνωρίσουμε τη σκέψη. Ή ένα συνέστημα και θα γνωρίσουμε το συνέστημα. Παραμένουμε λοιπόν ανοιχτοί, παρόντες, σε οτιδήποτε προκύπτει. γνωρίζοντας τη ζωντάνια της κάθε στιγμής όπως είναι. παρόντες στη ζωή μα όπως ξετυλίγεται αυτή τη στιγμή. Επιτρέποντας και γνωρίζοντας τα πράγματα Και τώρα φέρνοντας την προσοχή και πάλι στην αναπνοή. Νιώνοντας το αέρα που γεμίζει το σώμα με ζωτική ενέργεια και οξυγόνο... αυτή την αναπνοή που ήταν εκεί καθ' όλη τη διάρκεια της πρακτικής. Φαίνοντάς τη για λίγο στο προσκήνιο και πάλι. Νιώθοντας και το σώμα σε αυτή τη θέση, το βάρος μας πάνω στην καρέκλα, το στρωματάκι, Και καθώς ολοκληρώνουμε παίρνοντας λίγο χρόνο για να παρατηρήσουμε το πώς είμαστε. Τι έχει αλλάξει ίσως από την αρχή της πρακτικής. Τι γνωρίσαμε. Φαίνοντα την πρόθεσή μας να συνδεόμαστε με την κάθε στιγμή. και να γνωρίσουμε τα πράγματα όπως είναι.